Ο Σαμαράτα τελικά είναι μέτρο στην επικοινωνία. Με το θίασο που έρθει, είδε ότι ασχολούμαστε όλη τη μέρα με αυτού. Θα έχετε ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα. Η καλύτερη επιθεώρηση είναι βέντημα του αμαράφετο. Είδε πρωταγιστέ. Πάει τα μία, δε στα κανάλια όλη τη μέρα. Και να παράγεται κι εσύ. Λοιπόν. Δεν ξέρω να είναι καλό εκατό, αλλά είναι το κέντρο διαφέροντα αυτή τη κατάσταση. Οτι είναι, είναι είναι αλήθεια. Βέβαια, καλή επιθεώρηση. του λέω ο θεία σου λίγο μέτρο τώρα, συγνώμη. Δευτέρα διαλογίσει χρησιμοποιήσει το ε, λες, τώρα, έτσι; καλύτερα. Δηλαδή όταν βλέπει τον τεινόπουλο και τον Πασάρι τον Τινόπουλο σαν θεία. Σάρχη, ε, ε, και ο άδονη είναι στον πάγκο.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 στο λαό που έλεγε η χώρα βρίσκεται υποκατοχή. Πρώτη μίληση για τη Χρυσία βγήκε το φασισμό πριν ακόμα το θάνατο του ΦΥΣΑ και αυτά όλα που έγινε. Είπε και για τον Cape Arade τίποτα εκκλησία ή αυτοί yeah. να σκοτωθούν ή να λαρεί και κατευθείαν pa, κόσμο, τα για τον Cape Arade είπε για τον Cape Arade είπε Δεν ξέρω αν θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά, γιατί δεν την Γεια σου, Αβαστόλη! Γεια σου, φίλε! Είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο για την κυρία Βόντεψη, έχω τη λύση. Μερακλής! Δηλαδή, όχι, όχι, έχω ελέ. Μπαζώνει, μπαζώνει. Αυτό εντάξει, άστο, αυτό δεν γίνεται, δεν μπορώ. Λέγε. Ε, έχω ελέ, αν κουραστεί να έρθει να μαζέψει καμιά, όταν θέλει να έρθει να μαζέψει καμιά, για να α <στολή> Έλα. Ας πω μου για να έχουμε ένα καλό ερώτημα. Όπα. πήσατε την Ελληνοφρένεια 17 Ιουνίου. Πότε δεν ξαναρχίσει. Τι κάναμε την Ελληνοφρένεια. Τι κάναμε την Ελληνοφρένεια. Σταματήσατε 17 Ιουνίου απόψε. Α, η τηλεοπτική, ναι. Ναι, ναι. Πότε θα ξαναρχίσει, Αρχέ Οκτώβρη. Γιατί δεν σου είναι, αγάπη μου, που θα κάνει τρει μήνε διακοπέ, να πούμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Μωρή θα βγώσει τα ανεργία. Αντί να σκεφτεί αυτό, θα παίρνει επίδομα. Τι επίδομα, ούτε, ούτε επίδομα δεν θα παίρνω. Και τι θα κάνει για τα προστοζή με αυτού του τρει μήνε αποστόλη μου. Φανάρια, ξέρω εγώ. Στη λινοφρένεια πια δεν έχουμε ζωή. Πού, αυτό πλέω μόνο, τροπή Να σου πω ε. Μέχρι να ξαναξεκινήσουμε να κεράσω καναμπιότηξ, προβλή... κα Πληματα δεν, είναι... δεν θέλω. Αν είσαι να <Καιχι> Αν Γεια χαρά. Γεια σα. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση σε αυτό το ακάρεο, την αγωνιαστική του ότι η πολιτική είτε με, είτε με πρέπει να κινείται γύρω από τον άνθρωπο. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν την πατρίδα, αδερφέ μου. Μισό λεπτό, μισό λετό, θα παρεξηγηθώ. Ά, Είπατε ακάρεο την μισέλ μου. Τι είναι ακάρεο. Το ακάρεο, βρε, είναι αυτό που μπαίνει από μέσα σου και σε τρώει στο κρεβάτι, βρε, το στρώμα. Στο στρώμα πάνω. Εμεί δεν κοιμόμαστε στρώμα στο σώμα. Το ξέρω. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι! <Στείως> Μας βάζουν σε μια ντουλάτα! Μας βγάζουν την πρίζα και κοιμόμαστε στη σειρά! Ερετόλυ! Αποστόλης, αποστόλης. Να σου πω βλακά! Εντάξει, όρθιοι, όρθιοι! μαζέψου. Λοιπόν, αγούρτε αλφα, αγούρτε, έβλεπα βασικά. Και έλεγε εκεί πέρα για του μισού των βουλευτών. Τι και 180 θα Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Μίλητος Τερερές. Ναι, ο ίδιος. Τηλεφωνώ για μια κιλία που είδες στο ίντερνετ. Βεβαίως. Για γυμνάστρια, λέει, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι. Είστε ε... γυμνάστρια εσείς. Μάλιστα. Από Α... τεφά. Από τεφά; mm -hmm. Μάλιστα, ε, πείτε μου λίγο αναλογίες ε, Το ύψος μου εννοείται Ήψος, στήθος, περιφέρεια Μάλλον δουλεύετε Δεν είστε γυμνάστες, μισό λεπτάκι mm. Άμα μου ορθείτε καμιά τσουποτή και αυτά γιατί να χάσω εγώ το χρόνο να κάνω σαν Α, οκ, okay, όχι Θέλω είμαι... να κορμί λαμπάδα Εντάξει, απλά μου κάνει λίγο περιέργεια Όχι ε, βέβαια ε, Είμαι ένα 80 περίπου και είμαι αδύνατη Τώρα δεν ξέρω αν είσαι πολύ που το μέρη σου Είμαι 66. Στήθο 90. Ε, δεν είναι. Ε, κανονικό. Νούμερο σουτιαν. Είναι όλα αυτά απαραίτητα. <laughs> να σας... Για να καταλάβω, δεν το έχετε μετρήσει, γι' αυτό να ξέρω, να καταλάβω. Για μου. Δεν ξέρω, να σα πω. Τι θέλετε, θέλετε μεγάλο εσεί. Στήθο. Ναι. Ένα οικογενειακό μέγεθο, ένα μεσαίο. Ε, κανονικό είναι. Είναι κανονικό. Μάλιστα. Α. Αν ήθελα μεγάλο. Όχι. Φοράτε δεν. αυτά με την ενίσχυση. Μεγάλο δεν ε, ε, έχω. Κανονικό. Όχι μικρό όμω. Όχι τα λεμονάκια Ναι, εντάξει, τώρα όλο αυτό δεν, δεν είναι και πολύ ωραίο που κι τώρα αυτή τη στιγμή να δεν μου αρέσει πολύ αυτό που μου λέει τώρα. Για πίσω μου για ποπό, περιφέρεια δηλαδή θέλω να πω. Ε, κυρία συγγνώμη, αλλά δεν όλα αυτά που μου λέει τώρα δεν, δεν υπάρχουν και δεν μπορώ να σου πω. Και το δεν υπάρχει κόλλον. Πού πάω κολολο αγάπη μου να κάνει μια στιγμή. Τι θα κοιτάει, θα έρθει ο άλλο να κάνει αεροβικό. Θα κάθισε μπροστά να κάνει τη Σούζαν άσπιη. Θα σκύβει, θα κάνει τα κατάκολα και αυτά, τα ανάποδα. Τι θα κοιτάει ο άλλο. Θέλει να δει κόλο. Να δει λίγο στήθο. Ότι ή θα να γυμναστούν σε οποιοδήλά, την πυραί. Για κόνλου ήθα. Και εμεί Να καταλάβω ακριβώ τι θέλετε εσεί από μένα να κάνω, γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα μόνο μόλις... Θέλω να μου πείτε, αν επιτρέπετε καταρχήν τα ελεύθερα πια σήματα από του πελάτε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, αλλά μάλλον. Πού Λάξει. είδατε την αγγελία εσείς Για γυμνάστρια που ζητάτε. Δεν είχε από κάτω τη σημείωση, Όχι. Γυμνάστρια του έρωτα. Α, καλά, mm. εντάξει, συγγνώμη. Για... Πάντω καλή μου φάνηκε σε προναλογία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τηλιά στα κολομέρια. Αποστολή. Ναι. Η κολοφαρδία του Πρωτάρι, τι κάνει. Τι θέλω να, μια παραγγελία από όσολο το παίρνω Νορβηγία. Oh. Και θέλω την παρασκευή, αν μπορεί να μου βάλει τον Τινόπουλο που παίρνει συνέντευξη από τον άλλο που βλέπει κύκλου. Η ενδιάμεσα να μου πετάξει σαμαρά που βλέπει φω στο τούνελ. Βρούτσι που βλέπει η ανάκαμψη τη ανεργία. Και όλου αυτού που βλέπουν αυτά που με στείλανε εμένα εδώ πάνω. Τένει τη στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, α πούμε, να σε πιο δυνατά, πιο έντονα. Μα κόβομαι και να Πώ κοιμάμε, κλείνονται τα μάκα με κυκλήματα. Μάμε Και βλέπεις κάποια όνειρα τι είναι Βλέπω ναι Σαν τι Κύκλους και... Κυρνάνε κύκλοι αυτοί τι ακριβώς <χει> Αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται Στην άκρη του τούνελ Έτσι Μπήκαμε πλέον οριστικά στην πντοτική φάση Και στην αποκλημάκωση της ενέργειας Και βλέπεις κάποια όνειρα τι είναι Βλέπω ναι Είμαστε αισιόδοξοι και σίγουροι Ότι και στο μέτωπο της ανεργίας Η μάχη θα κερδιθεί Επειδή ο άλλο μιλάει πάνω στον ύπνο του Ελλά. Βάλτε την Παρασκευή αφιερωμα. Χωρί όμω να το καπελώσει από πάνω, από την αρχή. Με το τουφέκει μου στο νόμο, σε πόλει γάμου και βουνά. Τη νευτεριά σα ανοίγω δρόμο, τη τρόνοβα και περνά. Ε, προσε...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 Το ήθο, τον ριζοσπαστισμό και την πολιτική του, τότε πολύ σύντομα θα απογοητευτούν. Δεν πρόκειται ούτε να μας γονατίσουν, ούτε να μας παραπλανήσουν, ούτε να μας αποπλανήσουν και κυρίω ούτε να μας φοβήσουν. Να ο παπά, που είναι ο παπά, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπά. Να ο παπά, που είναι ο παπά, να ο παπά.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 Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, σε αδερφώνς. Είμαστε ναι, από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρον, την μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Mm. Χα. Μπορώ Και... να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον σοβαρόν. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκας. Βλάκας, δεν βαλαδενή. Θα μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύπου Μάραθον. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα τους πέθυνους. Σας παρακαλώ δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα, θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα, πείτε μου την θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ που θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή ε, στην αίτηση πάνω με έναν στυλό, θα γράψετε το όνομά σα και ότι είστε... Δρήγορος. Είστε σβέλτονς? Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρο. Σόπαν. Μεγάλων σαθλητήνς. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομε. Να πάλι να χαθείς συλλήφιε. Γιατί δεν έχετε αφαιρέσει ακόμα ζεστά και τη ρούσα παπαδιά. Δεν το καταλαβαίνω. Σαν πήρα κάτι φοροτίνα Ακρή, το Είμαστε το ποτάμι που ακούει Την το Την ανάπτυξη. Και το, ποτάμ, Τιν -τιν, ανάπτυξη. Και το ποτάμ, α, Εκπλάγικα.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 παραγγελιά για την Παρασκευή η χειμωνιάτικη παλάντα αφιερωμένη στη ρασοφορούστα που θα έχει αγρυπνία επειδή υπάρχει και η παρέντη στην πόλη τη Θεσσαλονίκης Όχι δε φταίει η ομορφιά μου η τρόπη μου η κουνιστή ούτε και ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκη χαϊδευόμαστε μικροί μοναχογιός μικρομεσαίου με κάθος πρέπει ανατροφή κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφοί Θέλω την επόμενη Παρασκευή μια αφιέρωση Κυπρίου. Θα ήθελα να λάβουν μέρο των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμό? Αυτό με, το, με τον περιβάλλον. Εσεί είστε Τσίπριο αδερφό? Εμεί ήμασταν ένα από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ, κάνει. Οι πατρίωτες. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτε, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν α, διαγωνισμό για τον περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ναι, ναι, τα 500. Ν, 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδερφό πατριώτη. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτη. Έχω ένα πόνο στη κοιλιά μου. <σπάσεις> Τι νιώθω να εγκυμονεί. <σπάσεις> Θα πλώσω στην ταράτσα τα τερά μου με μανταλάκια χιαστεί και θα κρεμάσω τα αιρμαφρότητα πορά. Έλα, Αποστολή! Έλα! Ρε. Έλα, τι έγινε! Θα ήθελα αυτό που έχετε βάλει πριν ξεκινήσετε στο ρεαλ, την εκπομπή που έλεγε ο Γιωργάκη και ο Σαμαρά τα ίδια, αναβάζω βάζω και στίχημα ότι τα έχει πει και ο Βενιζέλο αυτά. Αν σήμερα παγώσουμε του μισθού, θα παγώσουμε την αγορά. Αν σήμερα παγώσουμε του μισθού, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε του φόρου στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική τη δύναμη. Αν αυξήσουμε του φόρου στη μεσαία τάξη,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 Θα μου βάλει σήμερα αν μπορέσει τον Γιακουμάτο και όλου του άλλου που σε βρίσκουν. Του λε: Του λε: Χεσί, Άντε και γάι σου. Πολιτικόγραφη, παρακαλώ. Ναι, καλή μέρα. Είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε γραμμή με τον κύριο Τερερέσμιλδο, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτό Ναι. Hey, τι θες, Θα ληφθούν μέτρα κύριε Γειακουμάτου Θα αποκλάσεις τα για σου. Και να πάρεις τηλευόλω σε στο βλάκα με Ε τι θέλεις Τι θέλεις Να σου πω Σε μένα πρέπει να μιλήσεις Αντάρτικο ετοιμάζουμε Τι είναι Αντάρτικο ετοιμάζουμε Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργό δεν τα αυτά <Τι, τι, τι παρευλάκα, ε? τι παρευλάκα Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν Από ήσουν Από τα πήγαινε μαλήκα, <συστά> τα 10 χρόνια Στο Πανεπιστήμιο και στο, στο νοσοκομείο Είναι το κόμμα, έχετε, καλά, στο καλά, κόμμα. Καλά, <συστά> στο κόμμα. Κάτι να κάνεις αντάρτη, κοπέστο